Οι έρευνε προχωρούν. Κάθε μέρα κάνουμε κάποια περαιτέρω yeah. έρευνα στο πεδίο. Προχωρούν κανονικά. Τα μέλη τη Ελληνική μα Γιάου βρίσκονται εδώ πέρα μαζί με του Βρετανού αστυνομικού του Τσάου Γιώργου Πιστεύουμε ότι θα βρούμε ένα αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Κάτι θα βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση πλέον γιατί είναι πολύ εντατική και πολύ πιο στοχευμένη την προηγούμενη φορά η έρευνα έχει να μα λέτε ότι θα βγει κάποιο, θα, θα βρεθεί κάτι, σημαίνει ότι το σενάριο που λέει ότι πιθανόν ο μικρός κατά λάθος να σκοτώθηκε και να θάφθηκε εκεί είναι πάρα πολύ ισχυρό. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Γιατί παράλληλα εδώ υπάρχουν και κάποιοι τάφοι που βρέθηκαν και οι μετρήσεις που κάνουν οι πληροφορούμενοι, βλέπουν ότι υπάρχει, υπάρχουν ή μια αποσύνθεσης από τους τάφους, αλλά από εκεί πέρα μετά πρέπει να σταρθούν όλα στην Αγγλία για να γίνουν οι αναλύσεις, να δουν τι ταιριάζει και με τι ταιριάζει. Εσείς Οπότε που κυκλοφορείτε ναι, εκεί, ας, με, κύριε Τρουμούλη, αυτό. που είστε μες στις έρευνες, που μιλάτε με τους Βρετανούς αστυνομικούς, αυτός ο μάρτυρας που εμφανίσκε το τελευταίο διάστημα, που έδωσε τη νέα πληροφορία... Έχει στοιχεία αξιοπιστίας, τι εντύπωση έχετε σχηματίσει εσείς δεν το γνωρίζω το μάρτυρα Όχι το για... από ναι. τις συζητήσεις που έχετε με τους mm. Άγγλους αστυνομικούς Ναι δυστυχώς τέτοιες συζητήσεις δεν μα ε, μοιράζονται ε, Τις κρατάνε λίγο απόρριτες για τον λόγο να μην διαρρέσουν τα στοιχεία και τα ονόματα ε, Πάντως πρόσωπο δεν μα έχουν πει κάτι για τις μαρτυρίες Απλά ότι υπάρχουν, υπάρχουν μαρτυρίες ε, Μαρτυρίες ε, ε, ε, Όμως τίποτα άλλο. Στην κοα yeah, αυτή η yeah, μαρτυρία, έτσι yeah. πώς ακούστηκε, yeah. Θεωρεί... ε, Σίγουρα είμαστε λίγο έτσι, πιο καχύποπτοι με το τίπλα νόμο, yeah. αλλά εντάξει, είναι... είναι ύποπτο. Είναι ύποπτο, διότι μετά από τόσα χρόνια ε, και αφού πέθανε yeah. ο χειριστής του μηχανήματος βγήκε κάτι στη φόρα. Το οποίο ε, προκαλεί έτσι μια ανησυχία στον κύκλο, ειδικά τη οικογένεια. Του χειριστή ναι, Η οικογένεια βέβαια λέει ότι δυσφημείται ο νεκρός και διάφορα τέτοια ε, Λογικό μα, ακούγεται ο καθένας που έναν ε, αποθάνοντα εγγενή που το όνομα του φοράς θα ενοχλούταν Τώρα οι έρευνε είναι γύρω από το δέντρο που φαίνεται να έχει φυτευτεί μετά την το εξαφάλιση του Μπεν ε, Η έρευνες αυτή τη στιγμή, στιγμή είναι πίσω από το σπιτάκι το οποίο ζούσε η οικογένεια του μικρού Μπεν